Ελληνοφρένεια. Γεια σα, καλή βδομάδα. Καλώ σα βρήκαμε, καλώ μα βρήκατε. Και σήμερα ο μήνα έχει 8. Αν σήμερα το 1991, ο Μητσοτάκη έβγαινε πρωθυπουργό. Το 1990, πώ ήταν, Έχουμε σβήσει τα βασικά, έχουμε κρατήσει μόνο την ημερομηνία. Ήταν Κυριακή των Βαΐων. Δεν ξέρω πώ το θυμηθήκαμε τώρα, με το που έσκασε μύτη το Χαλί. Ξεκινήσαμε με χαλή για να πούμε δύο λόγοι για την χθεσινοβραδινή εκπομπή του Γιώργου Τράγκα, επειδή πολύ ρωτούσατε. Και στο Twitter μας ρωτούσατε και με έντονο τρόπο και γενικώ υπάρχει έτσι μια απορία και αισθανόμαστε, και ας μην υπάρχει απορία, την ανάγκη, την ανάγκη να πούμε έτσι ένα ξεκαθάρισμα. Πείτε το όπως θέλετε. Ε, έγινε πολλοί λόγος, άκουγα νωρίτερα και το Χατζηνικό Λάο, είναι λογικό. Συγκάτοικοι είμαστε, αυτό, από αυτό απορρέει η δήλωση που ακολουθεί. Στο φασισμό δεν χωράνε ούτε τηλεθέαση, ούτε ίσε αποστάσει, ούτε αντικειμενικότητε. Δεν μπαίνει στην άλλη πλευρά τη ζυγαριά, ο μαχερό βγάλτη. Σε καμία περίπτωση και ποτέ. Στο φασισμό δεν χωράνε αφέλειε ή άγνοια. Προβάλλοντα φασίστε και φασιστικέ ιδέε, προβάλλει μελλοντικό αίμα. Προβάλλοντα φασίστε, γίνεσαι συνένοχο στη διάλυση τη κοινωνία και στη συντριβή ιδεών και αξιών που ήδη έχει ξεκινήσει. Προβάλλοντα φασίστε. Προβάλλει το θάνατο, τα κυνηγητά των αδύναμων μεταναστών τα βράδια, στα στενά τη ομόνοια. Προβάλλει ιδεολογία μίσου, βαρβαρότητα, αποκλεισμών. Προβάλλει πολιτική ανομαλία. Οι φασίστε δεν είναι ένα ακόμη κόμμα που πρέπει να μάθουμε τι απόψει του. Είναι πολύ γνωστέ οι απόψει και οι δράσει του, γιατί είναι ένα κόμμα που έχει δράσει πριν ακόμα γίνει η κόμμα. Οι φασίστε έχουν δράσει νύχτα κυρίω με κυνηγητά, τρόμο και αίμα, με δολοφονίε και απειλέ. Εδώ και παντού στην Ευρώπη. Και σε κάθε δεκαετία όπου είχαμε τέτοια φαινόμενα, Προβάλει την πιο απεχθή ιδεολογία που έφτιαξε ο αριστημένο νου του ανθρώπου και εκμεταλλεύεται αν έχετε υποθάλπη γεννά το κοινωνικό οικονομικό μα σύστημα, αυτό που όλοι έχουμε αγαπήσει, ο καπιταλισμό για να εξασφαλίσει την επιβίωσή του σε εποχέ κρίσης. Δεν προβάλλει τον Χίτλερ, τον Γκέμπελ, για να σου λένε ότι θα φτιάξουν μια Γερμανία για του Γερμανού, όταν ξέρει ότι θα γεμίσουν με αίμα την Ευρώπη. Δεν προβάλλει τον Χίτλερ και τον Γκέμπελ, χωρί να γνωρίζει ότι φτιάχνουν στρατόπεδα εξόντωση. Και χωρί να κάνει κουβέντα για αυτά. Κάποια αυτονόητα. Το ότι είμαστε μαζί σε έναν χώρο δουλειά δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε. Αποδεχόμαστε όσα λέγονται, προβάλλονται, υιοθετούνται ευθέω ή πλαγίω. Η πολυφωνία επιβάλλει συγκατοικήσει, όμω η πολυφωνία επιβάλλει καταγγελίε, κατηγορό, αποστάσει από εκπομπέ με αμφιλεγόμενο αποτέλεσμα. Μετά τρία χρόνια κρίση, εδώ στην Ελλάδα είμαστε όλοι ψυλιασμένοι, υπεύθυνοι, κανεί δεν είναι αθός, Το τέρας καραδοκεί, δεν το χαϊδεύει, δεν το ταΐζεις, δεν το θαυμάζει, δεν το αγνοείς. Το τσακίζεις, το μόνο μπορείς να κάνεις. Έχουμε εμπειρία πια η ανθρωπότητα από όλα αυτά. Έχουν συμβεί και σε παλιότερες δεκαετίες, το λέμε συνεχώ, Έχουμε γνώση της αφέλειας και της άγνοιας, συνειδητής ή όχι, που εκατομμύρια ανθρώπων στο παρελθόν, ενώ έβλεπαν το μακελιό να έρχεται, έκρυψαν το κεφάλι τους στο χώμα.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 Οι Γερμανοί του Μεσοπολέμου ψήφιζαν τους Ναζί ως κάτι καινούριο, που μίλαγε για δεσμούς αίματος. Καθαρή φιλή και υπερήφανη Γερμανία που θα άνοιξε στους Γερμανού. Εκείνοι δεν φανταζόντουσαν. Δεν σκέφτηκαν και δεν ήξεραν. Εσύ? Ελληνοφρένη εδώ. Κατά τα άλλα, καλώς σας βρήκαμε ξανά για άλλη μια φορά. Ο προσωπικός δεν είδα την εκπομπή. Ε, μάλλον είδα την αρχή, μόλις είδα τους τέσσερις, αισθάνθηκαν ντροπή, σας λέω ακριβώς ότι αισθάνθηκαν και δεν ήθελα να παρακολουθήσω. Δεν νομίζω ότι έχω ακούσω κάτι καινούριο, κάτι ενδιαφέρον από, ε, από τους συγκεκριμένους πανελίστες εκεί, ομιλητές. Δεν το συνέχισα, κατάλαβα στην πορεία τι ακριβώς ε, έχει παιχθεί. Βεβαίω, ένα θέμα είναι ε, οι δημοσιογράφοι εμείς εδώ πώς επιλέγουμε, τι επιλέγουμε, πώς το αντιμετωπίζουμε. Η επιλογή είναι το πρώτο και το βασικό. Ένα δεύτερο είναι τα κανάλια. Το κανάλι που φιλοξενεί και πώς ε, γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Διότι υπάρχει μια ερμηνεία που βασίζεται σε παλιότερα γεγονότα σε άλλες χώρες πάντα, από εκεί η εμπειρία μας, ότι ε, στην αρχή το φαινόμενο του φασισμού αντιμετωπίζεται κάπως ε, παράξενα και... Ε, από απότομα επειδή μπαίνει απότομα με έναν σκεπτικισμό στην πορεία είναι αυτά τα μέσα ενημέρωση οι μεγάλες επιχειρήσεις όχι μόνο ενημέρωση και άλλες που χρησιμοποιούν το φασισμό για να περάσουν αυτό ακριβώς που θέλουν. Ο Χίτλερ πήρε το τελικό οΚ okay για να ανέβει στην ιεραρχία της, την πολιτιακή ιεραρχία της Γερμανίας όταν έκανε την περίφημη συνάντηση με τους ε, μεγαλοβιομηχάνους τον groups και όλους τους άλλους έδωσαν το τελικό ok διότι όλους Το πολιτικό σύστημα, αυτό που του ενδιαφέρει τα κέρδη, του τα εξασφάλισε και με το παραπάνω, και το μαστίγιο στους από κάτω να μην διεκδικούν μισθού, να μην διεκδικούν δικαιώματα. Αυτά ακριβώ ο φασισμό πάντα τα εξασφαλίζει. Πειράζει του πάντε πλην από τον ισχυρό. Αυτό συνέβη τότε. Να φύγουμε από αυτά. Αν χρειαστεί, θα επανέλθουμε. Θα επανέλθουμε, γιατί θα χρειαστεί, έτσι κι αλλιώ, στη διάρκεια τη εκπομπή. Θα έχουμε και κάποια μηνύματα, θα το κυκλώσουμε το θέμα. Εδώ έχουμε την Τρόικα, πάει, έρχεται, φεύγει, διαπραγματεύεται πολύ σκληρά ο Πρωθυπουργός, η τρικομματική κυβέρνηση, γι' αυτό είμαστε όλοι σίγουροι, αλλά να ξέρετε όμως αδίκως την ταλαιπωρούνε την Τρόικα, γιατί όπως θα ακούσουμε τώρα από τον βουλευτή της Δημάρ, τον Γρηγόρη Ψαριανό, δεν η Τρόικα. Είναι άδικο, είναι καταστροφικό, είναι ύφεση, Τιποτα? κλείνουν μαγαζιά, τρελαίνονται άνθρωποι, Σε υπάρχουν δεκάδες, χιλιάδες οικογένειες που δεν έχουν ούτε έναν εργαζόμενο στη, στη δετραμελή οικογένεια, ούτε έναν, πρέπει να είναι περίπου 400 χιλιάδες. Οικογένειες που ούτε ένας δεν εργάζεται. Δεν πιστεύω, είναι άλλο πιστεύω. αυτό, είναι δύσκολο, άσχημο, άδικο, <Λε> αλλά δεν φταίνε άλλοι, εμείς φταίμε. <Λε> Εμείς το κάναμε αυτό. Δεν το έκανε ούτε ο η τρόικα, ούτε το μνημόνιο. Εμείς το κάναμε αυτό. Roma, Fia, Kyo, Tornal, Poler, Osla, Baisa, Δεν το έκανε ούτε ο η Τρόικα, ούτε το μνημόνιο. Πολύ καλά τα λέει ο άνθρωπος, εμείς τα αυτή, Είναι παλιά δήλωση, αλλά είναι στο ίδιο πλαίσιο και μια που το αφαιρεί κουβέντα και μια αφορμή του Ψαριανό ή το Σαμάρα που ακολουθεί σε λίγο προαγωγή φασισμού Δεν είναι μόνο να καλείς βουλευτέ. Αυτό ήταν καθαρό, το βλέπει, το αντιμετωπίζει. Προαγωγή φασισμού είναι η σιωπή, η άγνοια από τη μεριά των τηλεθεατών και των πολιτών. Προαγωγή φασισμού είναι η αποδοχή μνημονίων, γιατί ξέρει από την ορχή ότι αυτά εκεί θα οδηγήσουν. Οι μονόδρομοι, τα διλήμματα σε ένα λαό. Οι συνταγέ τη Τρόικα που το τρία χρόνια τώρα τι εφαρμόζουμε εδώ και αλλού, χωρί κανένα αποτέλεσμα. Είναι και αυτά προαγωγή φασισμού. Προαγωγή φασισμού είναι η του Ανδρέα Λοβέρντου ότι. Είναι η υγειονομική βόμβα οι μετανάστε στο κέντρο τη Αθήνα. Προαγωγή φασισμού τα στρατόπεδα που φτιάχνει ο Δένδια για να μαζέψει και να καθαρίσει την πόλη. Όλα αυτά δημιουργούν την εντύπωση στον κόσμο ότι είναι κάτι κακό αυτό το φαινόμενο. Άρα το αντιμετωπίζει αυτή η κυβέρνηση. Αλλά δεν ψηφίζει στην κυβέρνηση και τα μέλη τη. Ψηφίζει σε αυτόν που πρώτο μίλησε για του μετανάστε και με τον πιο σκληρό τρόπο συνεχίζει να μιλάει για του μετανάστε. Είναι πιο ευρύ το θέμα από μια τηλεοπτική εκπομπή ή από μια αντίληψη συγκεκριμένη που υπάρχει. Θα σώσουμε πολλέ, πάρα πολλέ, προτάσει τη Τρόικα, όσοι το τολμήσουμε. Θα σώσουμε πολλέ, πάρα πολλέ, προτάσει τη Τρόικα, όσοι το τολμήσουμε. Ευτυχώ που υπάρχει η Τρόικα, να το πω απλά, και μα δίνει 50 δισεκατομμύρια να εξηγιάνουμε τι ελληνικέ τράπεζε. Ευτυχώ που έχουμε τεθεί υπό έλεγχο. Ευτυχώ που έχουμε τεθεί υπό έλεγχο. Ευτυχώ που έχουν γίνει όλα αυτά. Ευτυχώ που μα σώζει τι τράπεζε. Βέβαια, δεν τι θέλει. Παλιότερα τι ήθελε ενωμένε τι τράπεζε. Τώρα δεν τι θέλει ενωμένε. Αλλά υπάρχει η κυβέρνηση που στυλώνει τα πόδια τη και θα διαπραγματευτεί. Και ξέρετε ποιο θα νικήσει σε και σε αυτή τη μάχη. Όταν έχει απέναντι την Τρόικα και από εδώ το Σαμαράμ, το Ογκουβέλ, το Βενιζέλο, το Στουρνάρα και τα άλλα παιδιά. Το έλεγε ο Άδωνη παλιότερα. Δεν ισχύει. Η Τρόικα μεταξύ άλλων μα έχει καταστρέψει. Παρ' αυτά έχει μείνει παλιά δήλωση. Αυτό το κράτο έχουμε φτιάξει αυτά τα τελευταία 40 χρόνια και έρχεται τώρα η κρίση και μας θέτει ένα κυρίαρχο ερώτημα θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε αυτό ο κράτος μας ενδιαφέρει να προασπιζόμεθα να υπερασπιζόμεθα αυτό το κράτος είστε σίγουροι εγώ δεν με ενδιαφέρει καθόλου γι' αυτό και η Παρισία, αυτό το μνημόνιο, γι' αυτό και λέει αφήντε τρώει δουλειά μας φτιάξει σοβαρό κράτο. Γιατί μόνοι μα δεν μπορούμε! Όλα νοησίε και κλεψιέ κάνουμε! Δημοκρατία πestilente, σταθμή electoral. Τι ταινίε y Όλα νοησίε και κλεψιέ κάνουμε! Αλλαβάντε σαν dinero, competitividad. Είναι ευτυχία για τον τόπο. Το και εσύ. Αλλά αν δεν υπήρχε ο έλεγχο τη Τρόικα, σα το λέω με τα λόγου γνώσεως, θα είχαμε δυστυχώ και πάλι ξοκύλι. Ενώ τώρα, μετά από τρία χρόνια έλεγχο τη Τρόικα, πάνε μια χαρά τα πράγματα, σύμφωνα με τη λογική, παλιά δήλωση και αυτή του Ευάγγελου Βενιζέλου Όλα αυτά μέσα σε τρία χρόνια έχουν ανατραπεί, ξανά ανατραπεί και συνεχώ ανατρέπονται, επειδή ακριβώ εφαρμόζουμε τι οδηγίε τη Τρόικα, η οποία θα μα έσωζε, αλλά έχει καταφέρει το ακριβώ αντίθετο. Ενώ συμβαίνουν λοιπόν όλα αυτά, υπάρχει κάποιο όμω που στυλώνει τα πόδια, και αυτό δεν είναι άλλο από τον Κυρφότη. Εάν ήταν να δεχθούμε αυτά τα οποία λένε είτε τα μέλη της Τρόικα, είτε οι σημερινή συσχετισμοί μέσα στην Ευρώπη, δεν έπρεπε να κάνουμε τίποτε άλλο. Εκείνο που έπρεπε να πούμε είναι θα εφαρμόσουμε αυτή την ανελαίητη ρύθμιση που λέγεται δανειακή σύμβαση, που λέγεται μνημόνιο. Αλλά αν πρόκειτο περί αυτού, θέλω να σας πω ότι δεν θα έμπαινα σε καμία κυβέρνηση, δεν θα στήριζα καμία κυβέρνηση. Μπράβο! Η τρόικα επιμένει με βρίσκουν αντίθετο <Κι> <Κι> <Κι> που να τον έβρισκαν και σύμφωνο όλο αντίθετο είναι συνεκουβέλεις τα υπογράφει μετά φαρδιά πλατιά και όταν έχουμε και απορία βγαίνει να το πει να το δηλώσει με διάφορους τρόπους ότι είναι πιο υπέρ από αυτού που έχουν σκεφτεί τη συγκεκριμένη μέτρο, δήλωση πακέτο διάσωση ή οτιδήποτε άλλο τσακώνονται ποιο έχει μεγαλύτερη, σήμερα το προέγινε αυτό ποιο έχει μεγαλύτερη ανάμειξη Στην Εθνοσοτήριο κυβέρνηση που έχουμε αυτή τη στιγμή, ο Θόδωρος Μαργαρίτης και ο Άδωνη, μην τζακώνεστε, και οι τρει που συμμετέχετε στην κυβέρνηση, τα τρία κόμματα, είστε το ίδιο ένοχοι. Η κυβέρνηση αυτή είναι τρικοματική. Δεν ορίζει μόνο ο Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργό έχει το προνόμιο και την προνομία των βασικών κυβερνήσεων. Ναι, και, αλλά... ό, ξέρω. Λέω ότι θα κάνετε, δηλαδή θα βάλτε. Αποφασίζουμε όλοι μαζί. Δεν αποφασίζει μόνο ο κ. Σαμαρά. Ακούω καμιά φορά ορισμένα ρεπορτάζ ...την κυβέρνηση την ορίζει ο πρωθυπουργός. Λοιπόν, ...από τυπικά, το σύνταγμα της χώρας. Τυπικά, δεν ο πρωθυπουργός ο αυτό. Αν δεν ήταν το πασότ η δημοκρατία αριστερά... ...ο πρωθυπουργός δεν θα όριζε ούτε κλειτήρα. ο ο Αν δεν ήταν το πασότ και η δημοκρατία αριστερά... ...ο Ούτε κλητήρα, δεν θα ορίζει ο Πρωθυπουργός Επειδή είναι η Δημοκρατική Αριστερά Θα θυμόμαστε αυτά όταν θα γίνει ο απολογισμός Ότι χάρη στη Δημοκρατική Αριστερά και το Πασόκ Έχει διοριστεί καταρχήν κλητήρας Και μετά όλα τα υπόλοιπα Υπάρχει κάτι άλλεκτος από κλητήρε Στην κυβέρνηση είναι η απορία η δική μας Γιατί μόνο κλητήρες βλέπουμε Και τους προϊσταμένους να έρχονται εδώ Να δίνουν εντολές και Τα γνωστά ανθρωπάκια με διάφορου τρόπου, με δηλώσει προ τα έξω. Αυτό το προάβλιο εκεί, η αυλή πόρτα του Μαξίμου, τι ηρωισμού έχει ακούσει. Και από εκεί και πέρα το μέσα είναι εντελώ διαφορετικό. Κάνουν ακριβώ, μα ακριβώ, ό,τι θέλουν και ό,τι επιτάσσουν οι προϊστάμενοι μα, Τρόικα τι λέμε, Ευρωπαϊκή Ένωση, Δουνουτού, Τράπεζα κτλ. Ο Θόδωρο Μαργαρίτη βάζει, τοποθετεί με την ομιλία του, με την τοποθέτηση του σήμερα το πρωί στο Omega, ένα δίλημα. Τι ακριβώ. Είναι στη μία πλευρά και τι είναι στην άλλη Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι είναι στην άλλη Κύριε Καμπουράκη θέλω να κάνω σαφές Σε όσους ε, κυβερνητικούς κύκλους Ή παράγοντες της Νέα Δημοκρατίας Θεωρούν ότι η υπέρτατο αγαθό Είναι οι υποχωρήσεις στην Τρόικα Και όχι Και όχι, και όχι Η διατήρηση της συνοχής Αυτής της πολύτιμη για τη χώρα κυβέρνηση Ότι κάνουν πολύ μεγάλο λάθος Το κυβερνητικό κόμμα και οι κύκλοι κυβερνητικοί θα πρέπει να ξεκαθαρίζουν αν υπέρτατο αγαθό σε αυτή τη δύσκολη φάση είναι η κυβερνητική συνοχή ή μόνο Ζω. οι υποχωρήσει και οι παράνομε τη Τρόικα. Δηλαδή στη μία μεριά και πολύ σωστά τη ζυγαριά είναι, ε, προσπαθούμε μάλλον να ορίσουμε την υπέρτατο αγαθό. Στη μία πλευρά είναι οι υποχωρήσει προ την Τρόικα και στην άλλη περιμένει να ακούσει το λαό, οι ανάγκε του λαού. Να μην φτωχύνει κι άλλο και ακούς για τη συνοχή τη κυβέρνηση. Το είπε δύο-τρει φορέ, το έλεγε συνέχεια ω αντίθετο από αυτό που θέλει η Τρόικα να κάνει. Νομίσαμε κι εμεί, έστω και στιγμιαία, γι' αυτό βάλουμε και το τυμπανάκι, ότι μάλλον θα έλεγε κάτι για τι ανάγκε του λαού. Αλλά αυτέ δεν υπάρχουν. Στο δίλημα, στο μυαλό των κυβερνώντων και όλων αυτών που σαλιαρίζουν για να είναι στι κυβερνήσει, είναι η συνοχή αυτή τη κυβέρνηση, ώστε να υπάρχει να δράω όπω δράω πολύ μεγάλη. Επιτυχία και να υπηρετεί αυτόν ακριβώς που υπηρετεί, όχι βεβαίω τον ελληνικό λαό. Η μάχη για την ανεξέλεγκτη χρεοκοπία είναι εθνική μάχη, θα την κερδίσουμε. Κάποιο το λέγαμε και κάποιοι το άκουγαν με δυσπιστία, τώρα το πιστεύουν όλο και περισσότεροι, το βλέπουν όλο και περισσότεροι, το στηρίζουν όλο και περισσότεροι και τη μάχη αυτή είμαι εδώ πέρα να σας πω ότι με τη βοήθεια όλων σας και του ελληνικού λαού πάνω απ' όλα θα την κερδίσουμε. Το μνημόνιο είναι ευκαιρία για τον τόπο. Είναι ευτυχία για τον τόπο. Α, το και εσύ. Αλλά αν δεν υπήρχε ο έλεγχος τη σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, θα είχαμε δυστυχώς και πάλι ξοκύλι. Η μάχη για την ανεξέλεγκτη χρεοκοπία είναι εθνική μάχη. Θα την κερδίσουμε. Επιτέλου, να και μια μάχη που πρέπει νομίζω να την κερδίσουμε και από ό,τι φαίνεται την κερδίζουμε με τη συνεισφορά πάρα πολλών, όχι μόνο τη Τρόικα εσωτερικού ή τη Τρόικα εξωτερικού. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Αυτό που ακούμε, όπω κάθε μέρα, 211 200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνία. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση του βιβλίου Όποιο θέλει να στείλει SMS, γραφειρή, αλλά φύγει και ενώ το μηνυμά του στο 5400. Ο Νίκο Απρανίδη ρυθμίζει τον ήχο. Το απόσπασμα που θα ακούσουμε και θα μα πάει στι διαφημίσει είναι από θεατρική παράσταση που ανεβαίνει την Τετάρτη. Θα σα πούμε περισσότερα τι επόμενε ημέρε. Ο τίτλο του, «Βαϊμάρι 2013, στο στούντιο Υπό το 0». Θα δώσουμε τα στοιχεία. Θα μιλήσουμε και με τον σκηνοθέτη, ο οποίο είναι ο Νίκο Έχουμε μιλήσει και παλιότερα. Έχει μαζέψει πολύ ωραία κείμενα του Μπρέχτ, μονόπραχτα, δοκίμια, ποίηματα και τραγούδια από παλιές δεκαετίες πριν ο μεγάλος φασισμός έρθει επισήμως στην Ευρώπη και δείξει τα πολύ ωραία αναζωγονητικά για την Ήπειρο Αλίμονα και τους λαού της αποτελέσματά του. Ένα τέτοιο κείμενο θα ακούσουμε τώρα, ένα απόσπασμα μάλλον από το κείμενο του Brecht με τίτλο «Πέντε δυσκολίες για να γράψει κανείς την αλήθεια» είναι από το 1935, ακούγεται πολύ ευχάριστα το 2013. Η αλήθεια πρέπει να λέγεται για να μην γίνουν άλλε μαλακίες. Για παράδειγμα, ο φασισμός. Ο φασισμός είναι ένα κύμα βαρβαρότητας που ξέσπασε σε μερικές χώρες με τη δύναμη στοιχείου της φύσης. Σύμφωνα με αυτή την άποψη,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 Mírales, mírales, mírales, se ríen del pueblo. Usan la represión como solución. Nos quieren callar, nos quieren dormir, nos quieren sumisos. Para mantener tu resignación bajo su control. Η μάχη για την ανεξέλεγκτη χρεοκοπία είναι εθνική μάχη. Θα την κερδίσουμε. Μπράβο! Πολύ ευχάριστο αυτό που λέει και ωραία στη Μακρύ. Ο Φάνης που στέλνει ένα μήνυμα, νομίζω το έχει στείλει και την Παρασκευή την Πέμπτη. Δεν πρόλαβε να το απαντήσω. Λέει, εγώ πάντως δεν θα δεχόμουν στην εκπομπή να έχω διαφήμιση το καζίνο. Δεν άκουσα τώρα το πακέτο ότι έπαιξε, γιατί μιλάμε εδώ. Κανονίζουμε τα υπόλοιπα. Δεν κανονίζουμε εμεί τι Μια εκπομπή υπάρχει εδώ, δεν, και εγώ δεν συμφωνώ με το καζίνο, δεν συμφωνώ με μια τράπεζα, δεν, δεν, δεν. Δεν τα κανονίζουμε εμείς. Για να υπάρχει ο σταθμός, το καταλαβαίνετε μάλλον, ε, ε, χρειάζεται έσοδα. Αυτά έρχονται από εκεί, δεν είμαστε εμεί υπεύθυνοι για τις διαφημίσεις που πέφτουν εδώ. Αλλιώς, αν τα ψυρίζαμε τόσο πολύ εμείς θα ήμασταν στο σπίτι και εκεί πάλι δεν θα συμφωνούσαμε με τους τοίχου. Εδώ δεν θα υπήρχε αυτός ο σταθμός, ο παραπέρας σταθμός, ο παρακάτω σταθμός. Είναι μια σύμβαση, είναι ο καπιταλισμός, έξυπνη και ηλίθι, διαλέξτε ό,τι θέλετε. Αξιοποιούμε τις δυνατότητες που μας δίνει για να κάνουμε μια ψυχοθεραπεία μέχρι να έρθει η κρίσιμη στιγμή, η ατομική ή η συλλογική. λάος μετά από αυτό. Αυτοί οι άχρηστοι, οι προδότες, δεν πρόκειται να σταματήσουν αν δεν διαλυθούν όλοι οι Έλληνε, αν δεν μάλλον. Όλοι οι Έλληνε. Ε, άρα τελειώνουμε. Σιγά σιγά. Εντάξει. Φτάνουμε προ τα εκεί. Επιτέλου. Ξέρω ο Σαμαρά που τον Ιούνιο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι οι Έλληνε για τι επόμενε εκλογέ. Γιατί βρεθήκαν 40% και ψηφίσαν Δημοκρατία και η Πασόκ. Ήθελα να ξέρω τι σκεφτήκαν αυτοί οι άνθρωποι και ψηφίσαν, ρε παιδί μου. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Και κάτι για τον Άδωνη. Όσο αυτό μιλάει και αποθρασίνεται, εμεί τον πληρώνουμε. Να μην το ξεχνούτε. Mm. Αντεγιά. Ρωσίγια, άκουσα με λίγο, θέλω να σου πω, βγαίνουν και μας μιλάνε για Ευρώ, για Ευρώπη, συνέχεια Ευρώ, Ευρώπη, για να μας πει κάποιος, τι έχει προσφέρει η Ευρώπη στην Ελλάδα, ή τι παραπάνω είδαμε από τότε που ήρθε το Ευρώ στην Ελλάδα. Ε, όχι, μήπως μας, μήπως ε, όχι. Μας λύσανε, όλα ε, να τα, τα ακούσω, όλα να τα ανοιχτώ. Τι είπες τώρα, Τέτοια ρε. χαριστία. Μήπω μα λύσανε, βέβαια. Άξερε, μήπω μα λύσανε το Κυπριακό. Μα λύσανε το πρόβλημα μετά. Σιγά τα καλά, γιατί το είχαμε δεμένο το Κυπριακό. Ναι. Το Ως είχαμε κανένα ένα άγχος να λυθεί. Χεστήκαμε από το 1974 και μετά. Κάθε. Ασχολήθηκε κανεί. Να βγει ένα και να μου πει τι έχει προσφέρει η Ευρώπη στην Ελλάδα. Η Ευρώπη, <laughs> το λαό <laughs> δεν έχει προσφέρει στην Ελλάδα. Και μόνο <laughs> τα ΕΣΠΑ. <laughs> μόνο τα ΕΣΠΑ. Όταν... Η ανάπτυξη και μόνο που είχε έρθει από την παγκοσμιοποίηση, από την ΗΠΑ. Ευρώπη. Ναι, ναι, τα μεροκάματα από 50 ευρώ πήγαν 22, 18, ξέρω εγώ. Ναι, γιατί Ή δεν παντά το βόλτα. Δεν το... ξέραμε τη χαλάγαμε. Έχει προσφέρει, προσφέρει χρησμό. Θα σταματήσει να με ακούσει. Έλα. Μιλάω. Ωραία. Λέω τα δίκαια τη Ευρώπη και δεν με αφήνει. Τι θα γίνει, θα έχω το. να πω πολλά. Πες. Είναι λίγο Ο φίλε που πηγαίνει και ταξιδεύει, χωρί να κάνει ναι. Ε, Είναι ναι, λίγο ναι. που ταξιδεύει μόνο με την ταυτότητα αυτά γιατί τα μετράμε. Έχει καλά η Ευρώπη. ¡Ella la postale! Έλα. Ήθελα να πω στον Κωνσταντίνο το Μητσοτάκηρ, ένα χαίρετο το βαφτιστήρι του, τον δήμαρχο Δάφνη Σιμητού, που μα έκλεισε πιάτσα 40 χρόνια για να φτιάξει κάτι μάντρε εκεί πέρα, κάτι που τα Και πήγα στο Δημοτικό Συμβούλιο και μας είπε, μα είπε μαγλάδι και στα παπάρια του και μα άφησε να μιλήσουμε. Περίμενε, τι σα έκλεισε πιάτσα. Ναι. Πιάτσα. Και τώρα Πιά... πού θα κάθεστε να τρώτε την ώρα έλα. σε όλη την ημέρα τώρα. Πε μου ότι θα αναγκαστείτε με αυτά και με αυτά θα αναγκαστείτε να διπλοπαρκάρετε και να κάθεστε ε. μέσα μέση του δρόμου. Πε το μου αυτό, τι σα έκανε. Έλαρε, έλα, έλα γεια. Διαλακκυρίνει άριδε. Κάνε <Σχει> με να αρχίσω. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Αποστολή, Ναι. Έλα, Αποστολή, ο Παναγιώτη είμαι. Έλα. Λοιπόν, θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου σε αυτόν τον κύριο με το κομπολό ή τον κύριο δήμαρχο Ντάφνη Σιμητού που κατέδειξε την πιάτα στον ημιτό. Και καθώ και στου Ρουφιάνου εκεί, κάποιου αντιδήμαρχου και κάποιου αρχιτέκτονες που έχει εκεί πέρα. Να του δώσουμε τα συγχαρητήριά μα και να τον χαιρόμαστε. Εσύ. Κοίταξε, καλά κάνουμε και διαβάζουμε από την εκπομπή ανακοίνωση που είχε βγάλει το Βέλγο τότε. Α πούμε, το σήμα που είχε στείλει. Αλλά όταν μέσα στη, στο σήμα αυτό μιλάει για πίστη στη συμμαχία, τον Άτο δηλαδή, για φίλου Αμερικάνου και το ένα και το άλλο. Και να λέμε και μια κουβέντα ότι ενδεχόμενα οι άνθρωποι να ήταν εκεί περικυκλωμένοι. Α πούμε, από 10, 20, 15 πλέον. Τι να πει, παιδί μου, <laughs> θύμιο τώρα. Ρίχοι άνθρωποι, έλεο. Τα πάνω-πάνω κοιτάνε τα επιφανειακά. Λένε μια ματχία να κάνουν εφέ. Και τελειώνει και η ιστορία. Άσε μα τώρα, okay. σαν όλου του δημοσιογράφου. Μας... Πι πιλάνε λίγο την καρμα. Μέλα και έλα, τώρα, δεν του ξέρω. Να περάσει η μέρα, να αναφερθούμε στο γεγονό ότι πέθανε ο παπά. Ε, αυτό. Ε, έθε, ε, έγινε η δουλίτσα μα. Τέλο πάντων, μην, μην μιλήσω παραπάνω. Εμεί δεν μου λε, εμεί που δεν είμαστε τόσο ρηχοί, που είμαστε λίγο πιο βαθιά, να θυμίσουμε ότι έξω από την πύλη τη του Πολυτεχνείου έγραφε και έξω από την πύλη του Πολυτεχνείου. Εσεί η γενιά του Πολυτεχνείου που ακόμα υπάρχετε. Ποια? Η γενιά του Πολυτεχνείου που ακόμα υπάρχετε και πήγε. Τη γάμινη είμαι η γενιά των Βαλκανικών πολέμων, μου ωραία. Θα ήθελε όμω. Η Λιούπολη τη δράση και των αγώνων. Ένα καζάνι που βράζει, είμαστε εκεί. Μην γίνουμε καζανάκιτ όπω πάμε. Ε, ανακοίνωση. Η Λαϊκή Επιτροπή Λιούπολη σήμερα στι 7 μου μου καλεί σε συνέλευση στο αμφιθέατρο του Ειδικού Σχολείου Λιούπολη, Ήδρα 2, απέναντι από την είσοδο του άναψη Με θέμα, με σύνθημα, με θέμα μάλλον Η πραγματική αλληλεγγύη είναι ταξική υπόθεση. Ξανά. Η πραγματική αλληλεγγύη είναι ταξική υπόθεση. Όποιο θέλει λοιπόν πηγαίνει εκεί, μα λένε Εδώ είμαστε καλεσμένοι, θα δούμε αν θα προλάβουμε, γιατί έχουμε πολλά σήμερα. Ε, τι έχει απομείνει, τι έχει απομείνει. Πήγε ο άνθρωπο στη λίμνη τη Βουλιαγμένη να ηρεμήσει και ο Πάγκαλο και ο συμπολίτη μα. Βλέπει ο συμπολίτη μα τον Πάγκαλο, του ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, το λέει γάιδαρο και ακούστε τη συνέχεια. Στι 10 η ώρα 12 παρατέταρτο περίπου, βρισκόμενο στη λίμνη Βουλιαγμένη. Ναι. Ε, για ένα ραντεβού που είχα. Εκείνη την ώρα έβγαινε από τη λίμνη ο κύριο Πάγκαλο. Mm -hmm. με τον μπουρνούζι του. Mm -hmm. Λοιπόν, ε, βρισκόμενο μαζί του. Mm -hmm. Μιλώντας και λίγο δυνατόν, λέω να και ο κύριος Πάγκαλος, εδώ, το λογαϊδούρι, Γαϊδούρι, όπως τον αποκαλεί ο ελληνικός λαός, mm -hmm. που έχει το θράσος και να κάνει και μπάνιο. Mm -hmm. ε, ο κύριος Πάγκαλος φώναξε, μου λέει, πως είπατε κύριε, το, το Γαϊδούρι, όπως σας αποκαλεί ο, κύριε, ο ελληνικός λαός, το είπα mm -hmm. να λέλαβα λέ, κύριε πάγκαλε του λέω, που γίνεται και το θράσος να εμφανίζεστε. Mm -hmm. Ε, φώναξε ε, από αυτοκίνητο Citroën σε 5 μαύρου χρώματο με mm -hmm. πολιτικέ πινακίδε. Φώναξε ένα άτομο το οποίο ήταν αστυνομικό τη ελληνική αστυνομία, mm -hmm. ιδιωτική, α, ιδιω, ε, ε, αποκλειστικά στον κύριο Πάγκαλο. Από ό,τι πληροφορούμε, και λέει: τα στοιχεία του κύριου να υποβάλω μήνυση. Mm -hmm. Λέω: Δεν δίνω σε κανένα στοιχεία. Λέω: Καταρχά δεν τα είχα και μαζί μου. Το πολοφόλι μου το έχω στο, στο αυτοκίνητο. Ε, αυτό κράτησε περίπου η συνομιλία μα περίπου 5 λεπτά. Και ε, κα, ε, ε, Με εντολή του κύριου Πάγκαλου μπήκε μέσα στο αυτοκίνητο ο συγκεκριμένο κύριο αστυνομικό και με περίμεναν έξω από τη λίμνη βουλιαγμένη. Εγώ εξερχόμενο πεζό με σταματάει πάλι. Δεν, δεν, δεν ασκήθηκε καμία βία εναντίον μου, πραγματικά. Α, ο... α, Άλλο αστυνομικό. Όχι, ο ίδιο αστυνομικό, oh, ο κύριο Πάγκαλο. Και... Ε, λέει, έλα μέσα στο αυτοκίνητο. Εγώ δεν μπήκα στο αυτοκίνητο. Φυσικά ήταν αυτοκίνητο με πολιτικέ πινακίδε, δεν <σομίως> ήταν αστυνομικό. Πώ να, να πω, Ειδοποιεί από τον ασύρματο, σα καλούμε για σοβαρό περιστατικό από ό,τι <σομίως> <την> πληροφορήθηκα. <σομίως> και μέσα σε 10 λεπτά, τέταρτο ήρθαν 5 αστυνομικά περιπολικά με δύο μηχανέ ομάδα για να πιάσουν Πόσα περιπολικά? Είναι σίγουρο αυτό το λέτε υπερβολικά. Όχι, δεν είναι είναι και Ε, οι άνθρωποι ήταν ευγενέστατοι, συμμερίζονταν την αγανάκτησή μου, εγώ φυσικά φώναζα φω απευθυνόμενος και στον κόσμο, εξήβησα τον κύριο Πάγκαλο, λέω και θα να με πιάσουνε. Ήρθα στο αστυνομικό τμήμα εδώ πέρα της Βουλιαγμένης που είμαι αυτή τη στιγμή υπό εισαγωγικών κράτηση, ε, μια, μια, μια, μια πολύ καλή αντιμετώπιση από όλο το αστυνομικό τμήμα και θα ήθελα να το τονίσετε αυτό. Η <στονίχρο> Από,τι καταλαβαίνω, δεν μπορούν να πάρουν θέσει. Σημερίζονται mm -hmm. την αγανάκτησή μου και το. Mm -hmm. Μπορούμε mm -hmm. ο κ. Πάγκαλος, με τον ιδιωτικό του αστυνομικό εξεμήνη εναντίον μου. Α, από... έχει κατατεθεί μήνυση εναντίον σα. Αφού ακούστηκε να έρχεται ο αστυνομικό τη ελληνική αστυνομία να, να, να καταθέτει μήνυση για πολιτικό πρόσωπο. Mm -hmm. Είναι εποχή mm -hmm. που ξανακούστηκε. Mm -hmm. Και αυτή τη στιγμή καλούμε κι εγώ να υποβάλω μήνυση. Mm -hmm. Εγώ όμω, όπω πληροφορήθηκα, θα παραμείνω στο αστυνομικό τμήμα μέχρι mm -hmm. αύριο, χάνοντα την, επα... την επαγγελματική μου ημέρα αύριο. Με τι ασχολείστα, αν επιτρέπετε. Ε, είμαι υπάλληλο σε φαρμακευτική εταιρεία. Ναι, ναι, ναι. ναι. ναι. Λοιπόν, χάνοντα μια, μια επαγγελματική ημέρα αύριο mm -hmm. ε, και διαρωτώμενο εάν υποβάλλω κι εγώ μήνυμα στον κύριο Πάγκαλο, άρχισε και εκείνο εδώ πέρα μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση. Λέει, εμεί θα τον αναζητήσουμε. Λε... Ε, και το άλλο το οποίο με, με στεναχώρησε ιδιαίτερω είναι ότι ο κόσμο δεν αντέδρασε. Παρότι είδε το συμβάνει, mm -hmm. πραγματικά δεν αντέδρασε ο, mm -hmm. ο περίγυρο. Φυσικά που. εντάξει, πα, δε, Δεν ήταν μια απλή παραλία, πριν μια απλή παραλία mm -hmm. θα έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος. Μάλιστα. Και αυτή η παρατήρηση στο τέλος έχει μια αξία ότι αν ήταν μια κανονική παραλία με ανθρώπους πιο λαϊκούς, ας το πούμε έτσι και μεγαλύτερο κοινό ίσως υπήρχε μια αντίδραση. Τώρα περιμένουμε να γίνει δίκη για να αποδειχθεί και στη δίκη αν είναι ο Θόδωρος Πάγκαλος γάιδαρο. Όχι το Σαββατοκύριακο, μάλλον κατάπτυστο και το άρθρο Πρετεντέρη από την αρχή ως το τέλος με τίτλο Ζωή Κασιριάρη. Διαβάστε το αν έχετε το κουράγιο. Αναγκάστε και να βγάλει ανακοίνωση ο ΣΥΡΖΑ και να δηλώσει ότι δεν θα πάνε από εδώ και πάρα δεν θα πηγαίνουν στην εκπομπή του Γιάννη Πρετεντέρη στελέχη του κόμματο. Κάπω έτσι φτάνουμε στο τέλος. Έχουμε λαό βεβαίω. Τα υπόλοιπα αύριο, αμέσω μετά Γιάννη Παπαδόπουλο, Γεια σα. Αποστόλη, καλημέρα. Yeah. Μια παρατήρηση θέλω να κάνω. Yeah. Μιλάνε στην τηλεόραση για τι αυτοκτονίε που γίνονται. Λοιπόν, προχθέ είχα ένα θείο, είχα μάλλον, ο οποίο πήγε να πάρει τη σύνταξη, συγχύστηκε, δεν του τη δώσανε και πέθανε. Ανοίγω στην τηλεόραση του παιδάκι, μια κυρία ανέφερε ότι πήγε τη να πάρει τη σύνταξη, δεν την είχαν βάλει, πάει γιαγιά. Λοιπόν, αυτοί έχουν οργανωμένο σχέδιο. Θέλουν να ξεκλειρίσουν τον κόσμο με τι καθυστερήσει που κάνουν. Με τα άμκα, με yeah. τα αφήνη κτλ. Αυτοί όταν βλέπουν θανάτου. Χαίρονται! Εκεί έχω καταλήξει. Και, εν πάση περιπτώσει, θέλω να απευθυνθώ στου την επόμενη φορά, γιατί αυτοί τους βγάζουν. Mm. Ε, την επόμενη φορά που θα πάνε να ψηφίσουν, πριν βάλουν αυτή τη ρημμόβου ψήφο, να σκεφτούμε τι θα ψηφίσουν. Mm. Για το γαβαλάκο που σε ενδιαφέρει να πούμε γιατί εντάξει είσαι και εσύ το γουστάρι από ό,τι έχω καταλάβει το γαβαλάκο Συγχαρητήρια στο Σγουρό για την πρωτοβουλία που είπε να πάει η περιφέρεια στο γαβαλάκου ακίνητο και να το βγάλουν έξω τον κακομύριο αυτόν Τι τον θέλουνε μέσα φυλακέ, φυλακές το, το, το παιδάκι να πούμε δεν ταιριάζει ρε φίλε, κρίμα να πούμε δεν είναι Για το χαράτσι συνέχεια. συνέχεια δε, για το χαράτσι. Δηλαδή, το πρόβλημα είναι το χαράτσι. Δηλαδή, άμα καταργηθεί το χαράτσι, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι θα βρουν δουλειά, θα ανοίξουν τα μαγαζιά που κλείσανε, θα, θα ανέβουν τα μεροκάματα. Καταργη... Όλο το χαράτσι και τα. Τι, σιγά, σιγά, πόσο από 500, 1000 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή, θα βρουν όλα τα άλλα. Άμα δεν μπει το χαράτσι και από το πόλεμο μέχρι το βράδυ με το χαράτσι, σε ποιου Αποστόλη, ναι. δεν το πιστεύω ότι έπιασα τόσο εύκολα, ξέρεις, σου τηλεφωνώ από Βρυξέλλες. Σιγά καλέ. Βέβαια, βέβαια, ε, το... πήρας κάνω φλετ. Τι έκανε, Πήγα να σου κάνω φλερτ. Εμένα? Γιατί όχι. Δεν δέχομαι. Δεν δέχεσαι. Όχι. Εκτό και αν μου κάνει πολιτικό φλερτ, όπου εκεί αντιδίδω εύκολα. Κοίταξε, πολιτικό φλερτ θα σου κάνω. Α, ωραία, άντε κάνω, για πε. Αυτή είναι η δικότητά μου. Ωραία, λέγε. Λοιπόν, καταρχήν τώρα πέρα την πλάκα, άκουσα την προηγούμενη σα σε εκπομπή. Ακούω κάθε μέρα την προηγούμενη. Α, είσαι λίγο δεν πειράζει. Όχι, δεν είμαι λίγο βλαμένη, απλά δεν προλαβαίνω. Μ, καλά. Και το έχω το σύστημα έτσι τέλο πάντων. Και εχθέ. Uh, σας ήθελα μήνυμα κάποιο που μετανάστευε εκείνη την ώρα Να. Και θυμίθηκα τα δικά μου Εγώ είσαι το Μάη από Ελλάδα 68. Όχι, δεν είμαι τόσο μεγάλη. Πότε? Πέρυσι, δε. Α, πε τώρα, παιδάκι μου, τρόμαξα. Mm, ναι, είμαι νέα γενιά μετανάστη. Mm, και... Όπως το παιδί που έφευγε χθε. Ναι, και για πε. Τι να σου πω, τι να σου πω. Τι πήρε μαζί είναι. σου, αυτό θέλω να ξέρω. Τι να μου πει, μαραι. Τι το βάλαγε στη παλίτσα, χέστηκα. Στην παλίτσα, χαίστηκα. Γιατί έφυγε, αλλά... τι έκανε εδώ, τι σπούδασε. Τι ήσουν, αδίκη επιχειρήσεων. Όχι, παιδί μου, πολιτικέ επιστήμε έχω σπουδάσει. Α, ε, δουλειά με μέλλον κι εσύ. Ναι, oh, εννοείται. Mm. Χοντρό μέλλον. Άσε mm. που αυτό που ήθελα περισσότερο να πω για να το ακούνε και οι Έλληνε εκεί. Έχουμε καταντήσει πλήστρες των Γερμανών. Οι κυριότερε θέσει εδώ στι Βρυξέλλε τι έχουν Γερμανοί. Αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν πειράζει, πάλι καλά. Ξέρει τι, από το να είμαστε γαρσόνια στην Ελλάδα. Ε, ναι, βέβαια, να είμαστε γαρσόνια στι Βρυξέλλε. Πλήστρες, πλήστρες. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Να μην πλέρουμε τα πόδια του, να πλέρουμε τα γραφεία του. Mm. Ε, κάπω καλύτερα, ε. Θα μπορούσαν να πω δύο σκέψεις ναι. Για την ανωδική τάση των ανέργων ε, Απλά να φροντίσουν η κύριοι εσωτερικού και εξωτερικού Αυτή η ανωδική τάση να μην γίνει η σεξουαλική ανωδική τάση Και τους πάρει ο διάολος και τρέχουν και δεν φτάνουν ε. Το ένα και το άλλο είναι ότι ε, στην ουσία υπάρχουν οι άνεργοι Και οι μη αμοιβόμενοι εργαζόμενοι Α. Σωστό. Ναι, δεν ξέρω πως το... Πείτε όλα ότι είναι τόσοι άνεργοι πια Ναι, γιατί... Δεν Μ' αρέσει ο τρόπος πονά. που τα λέτε Στουρνάρα εσύ ε, Όχι, όχι Άδωνη, όχι, όχι. Α... σε κατάλαβα <laughs> Άδωνη Όχι, όχι Έλα όχι, όχι. Έτσι, λοιπόν. Ισοφώτη, μίλα. Είμαι, είμαι ο Παναγιώτη. Είσαι αριστερό. Εγώ προσωπικά. Έχει είμαι... κόκκινε γραμμέ, μίλα. <laughs> Έχω μια άποψη για τη Δημάρ και Τι. μπορώ να τη στείλω και στο Είσαι mail. Συγγνώμη που έχει άποψη για τη Δημάρ. Είσαι, Η Δημάρ δεν έχει άποψη. Η Δημάρ άποψη. Ό,τι τύχει, κυβέρνηση να είμαστε. Η μάχη για την ανεξέλεγκτη χρεοκοπία είναι εθνική μάχη.